18ο μάθημα. Μήνες και μέρες της εβδομάδος. Ξέρετε τις μέρες της εβδομάδος? Ναι. Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο. Τι μέρα έχουμε σήμερα? Σήμερα...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 Πόσες του έχουμε σήμερα. Σήμερα έχουμε 19 Ιανουαρίου. Τώρα μπορείτε να μου πείτε την ώρα. Να σας πω την αλήθεια. Ξέχασα να κουρδίσω το ρολόι μου τές το βράδυ και σταμάτησε. Να, εκεί είναι το ρολόι του Δημαρχείου. Αν πηγαίνει καλά... Είναι ακριβώς δώδεκα. Το ρολόι μου λέει δώδεκα και δέκα. Αλλά σπανίως βασίζομαι σε αυτό. Μερικές φορές πάει πίσω και άλλοτε πάλι πάει μπροστά. Είναι κρίμα. Πρέπει να το πάτε στο ρολογά. Μπορεί να θέλει καθάρισμα. Ίσως να έχετε δίκιο.